Θα ξεκινήσω αγαπητοί μου αδελφή με μία άκρος απαραίτητη ανακοίνωση στην οποία βεβαίως υποχρεούστε να ανταποκριθείτε σε ένα κάλεσμα. Όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί αλλά και αν δεν το έχετε πληροφορηθεί θα το μάθετε οπωσδήποτε, θα το ακούσετε και στις εκκλησίες σας το ερχόμενο Σάββατο έρχεται ο νέος μας Επίσκοπος για πρώτη φορά στην Πάτρα και για να γίνει η επίσημη ενθρόνησή του. Βεβαίως δεν θα σας πω τώρα, θα σας πω στη συνέχεια κάποια άλλα στοιχεία και δεν σας τα λέω τώρα γιατί δεν θέλω να επηρεαστείτε από αυτά. Θα σας πω όμως ότι είναι χρέος όλων μας, όλων μας, να είμαστε την ημέρα εκείνη εκεί κάτω στον Άγιο Ανδρέα που θα γίνει η επίσημη ενθρόνησή του ή στην πλατεία Τριών Αβάρχων και Αγίου Ανδρέου στη γωνία όπου θα γίνει και η πρώτη υποδοχή. Για μέν νεότερους μπορούν να έρθουν στην πλατεία Τριών Αβάρχων όπου θα αντέξουν για λίγο, μία ώρα περίπου, πόσο θα καθυστερήσουμε όπου θα υπάρξουν οι προσφωνήσεις και οι αντιφωνήσεις Θα έχουμε λοιπόν την πρώτη υποδοχή στην πλατεία Τριών Αβάρχων και Αγίου Ανδρέου στη γωνία δέκα και μισή να είμαστε εκεί οι μεν γεροντότεροι οι δε γεροντότεροι μάλλον που δεν μπορούν να αντέξουν στην Ορθοστασία ας πάνε καλύτερα από στον στο ναό του Αγίου Ανδρέου και να κινηθούν παρακαλώ χωρίς διαμαρτυρίες θα κινηθούν ανάλογα με τις υποδείξεις των αρμοδίων που θα είναι εκεί στο ναό Πού θα τους βάλουν στη θέση που πρέπει. Χρειάζεται να διαμαρτυρίες γιατί οπωσδήποτε εκείνη την ημέρα αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας δεν μπορεί να πάρει όποια θέση νομίζει και όποια θέση του αρέσει. Θα κινηθείτε, θα είστε προετοιμασμένοι, θα κινηθείτε ανάλογα με τις υποδείξεις που θα σας κάνουν οι αρμόδιοι. Τώρα θα σας πω αυτό που θα σας έλεγα από την αρχή ότι μαζί με τον νέο μας επίσκοπο θα έρθει και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο κύριος Χριστόδουλος και υπολογίζουν οι αρμόδιοι όπως μας έχουν πει ότι θα είναι περίπου και περίπου 20 έως 30 άλλοι επίσκοποι οι οποίοι θα συνοδεύουν τον νέον Επίσκοπό μας στην καινούρια του θέση. Εμείς δεν θα πάμε για αυτούς, δεν σας το λέω για να υποκινηθούμε από αυτούς, πάμε για να υποδεχθούμε και να στηρίξουμε τον δικό μας τον Επίσκοπο για τον οποίον και πάλι σας έχω πει ότι έχουμε άριστες πληροφορίες και πάμε κυρίω για ένα ακόμα λόγο που θα έλεγα ότι είναι και ο πρωτεύων πάμε να προσευχηθούμε για τον νέο μας Επίσκοπο ακούονται πάρα πολύ καλές πληροφορίες αλλά όπως σας είχα πει ο καλός δεν αργεί να γίνει κακός όπως και ο κακό δεν αργεί να γίνει ο κακός δεν αργεί να γίνει καλός για να μείνει λοιπόν καλός και ευπρεπής και σεβάσμιος και ευλογημένο και χαριτωμένος και ηθικός και αγνός όπως όλοι το μαρτυρούν αυτό και ας δοξάζουμε για μια ακόμα φορά των Θεών που για χάρη μας, σας το ξαναλέω, το λέω με πολύ συγκίνηση, ο Κύριος για να τον αναδείξει ταρακούνισε και ταρακουνάει ακόμα την Εκκλησία Του και βλέπετε μέχρι ποιο βαθμού; ήδη βρίσκεται σχεδόν στα πρόθυρα της έκδοσης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων χάρη αυτή αυτής της κρίσεως και ενδεχομένω να ακολουθήσουν και άλλες βροντόδεις εκπλήξεις αυτά να τα βλέπετε και να βλέπετε τι κάνει η προσευχή πόσα μπορούμε να καταφέρουμε με την προσευχή μας. Δεν τα λέω για να κατηγορήσουμε κανέναν, σας είπα ποια πρέπει να είναι η προσευχή μας. Κύριε καθάρισε την εκκλησία σου, αυτό είναι η μεγάλη μας απέτηση. Κύριε καθάρισε τα ιερά σου θυσιαστήρια. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ένοχοι και ποιοι είναι οι αθώοι. Η απαιτησή μας είναι να καθαρίσει ο Κύριος τα Ιερά του θυσιαστήρια, τις Άγιές του τράπεζες, να μην πλησιάζουν οι μολυσμένοι και οι μαγαρισμένοι και να δώσει μετάνοια στους ενόχους και να αναδείξει την αθωότητα των αθώων και να δώσει μετάνοια και σε όλους αυτούς που γελούν και χαίρονται με τις πτώσεις μελών των ηγετών αυτών της εκκλησία μας επομένως πάμε με απότερο σκοπό να προσευχηθούμε δεν πάμε ούτε να ζητοκραυγάσουμε ούτε να αλλαλάξουμε ούτε να φωνασκήσουμε πάμε με σεμνότητα δοξάζοντες των Θεών να υποδεχθούμε τον νέον μας επίσκοπων Φυσικά, σας ε, υπογραμμίζω το γεγονός ότι το απόγευμα θα έχουμε κανονικά την ομιλία μας. Η πρωινή εκδήλωση δεν επηρεάζει καθόλου το απογευματινό μας κήρυγμα. Σας λέγω και κάτι ακόμα ότι από αύριο αλλάζει η ώρα. Ναι, α, αύριο το πρωί, τα χαράματα. Αλλάζει η ώρα, πηγαίνουμε μία ώρα μπροστά... Και επομένως, δεν έχουμε κανένα λόγο να ακυρώσουμε το κήρυγμα του ερχομένου Σαββάτου. Λογικά, γύρω στις μία η ώρα περίπου θα έχουν τελειώσει οι εκδηλώσεις, οπότε, Θεού θέλοντος, το απόγευμα στις έξι παρατέταρτο, έξι ώρα μάλλον, με όλη μας την άνεση, μπορούμε και να έχουμε ξεκουραστεί και να έχουμε φάει και να είμαστε ταυτοποιημένοι και να είμαστε και στη θέση μας εδώ, στην ομιλία μας. Είπαμε, είναι στις 10.30 να είμαστε συγκεντρωμένοι στην πλατεία Τριών Αβάρκων. Εκείνη περίπου την ώρα θα έρθει. 10.30 έως 11:00 εκεί μέσα υπολογίζουμε. Και μετά από αυτή την οπωσδήποτε απαραίτητη ανακοίνωση, Ερχόμαστε αγαπητοί μου αδερφοί και αδερφές στη συνέχεια τη ερμηνεία του Ιερού Βιβλίου των Παριμιών του Σολομόντος και φυσικά πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να πούμε τη μικρά επανάληψη που κάνουμε πάντοτε προκειμένου να συνδεθούμε με το νέο μας θέμα. Είδαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο ότι ο Κύριος μας καλεί να προσέξουμε τα λόγια Του και να υπακούσω μες τα λόγια Του διότι είδατε τι λέγεις στην Καινή Διαθήκη ποιος είναι ο μακάριος ποιος είναι ο ευτυχής Μακάρι οι ακούοντες των Λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτό και το λέω αυτό για όλους μας Ειδικά για σας που έρχεστε εδώ και ακούτε το Λόγο του Θεού. Προσέξτε αδερφοί μου. Μην αρκεστείτε στο γεγονός ότι πάμε στο κήρυγμα και άρα σωθήκαμε. Μην αρκεστείτε στο γεγονός ότι κάθε Σάββατο απόγευμα το έχω βάλει πρόγραμμα αμέτι, Μοχαμέτη να είμαι στο κήρυγμα. Καλώς θα είσαι στο κήρυγμα. Αλλά πρόσεξε διότι αυτό το, το, το κήρυγμα είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί είδες τι λέει. Ο γνώσ και μη ποιή σας δαρίσετε πολλά. Δηλαδή αυτός που άκουσε και έμαθε αλλά στη συνέχεια αδιαφόρησε και δεν έπραξε αυτά τα οποία έμαθε αυτός θα έχει σκληρή αντιμετώπιση στην άλλη ζωή από τον Θεό γιατί δεν μπορείς να πεις δεν το ξερα»? εσύ πλέον το ξέρει, εσύ πλέον το έμαθες εσύ έχεις που έρχεσαι εδώ ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια έχουμε δέκα χρόνια εδώ συμπληρώσαμε τη δεκαετία Επομένω άλλοι έχετε δέκα χρόνια έρχεστε από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η αίθουσα για το κήρυγμα άλλοι έχετε οχτώ χρόνια άλλοι έχετε εφτά χρόνια άλλοι έχετε πέντε χρόνια άλλοι έρχεστε τρία χρόνια άλλοι ήρθετε φέτος αλλά ο ερκωμός σα εδώ σας επιφορτίζει με υποχρεώσεις απέρατης των Θεών δεν ήρθες να ακούσεις ήρθες να ακούσεις και να εφαρμόσεις γιατί σας είπα βλέπετε ο Κύριος το υπογραμμίζει αυτό Μακάρι οι ακούοντες και φιλάσσοντες και φιλάσσοντες είναι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν το Λόγο του Θεού τι να το ξέρεις Τι σε ωφελεί να ξέρεις Τίποτα δεν σε ωφελεί Εκείνο που σε ωφελεί Είναι να μάθεις Και να εφαρμόσεις Εκείνο θα έχει Τη βαρύτητα Τη μεγάλη Κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας Εκείνο θα είναι ο Κύριος Εκείνη την ημέρα Ο Κύριος δεν θα μετρήσει τις γνώσεις μας Αλλά θα μετρήσει Την αποτελεσματικότητά μας εκείνη την ημέρα θα μετρήσει τις πράξεις μας τι κάναμε, τι εφαρμόσαμε, όχι τι ξέραμε ενδεχομένως το τι ξέραμε είπαμε θα επιβαρύνει την κατάστασή μας γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, προσέξτε προσέξτε μην γίνουν τα λόγια αυτά του Κυρίου μη γίνουν αιτία και αφορμή να καούμε ο Θεός να φυλάει ιστιν κόλαση του πυρός προσέξτε λέει ο Κύριος μας είπε την περασμένη εβδομάδα θα σας πω την αλήθεια Ακούστε τι λέει θα σου πω την αλήθεια και μας το λέει και αυτό είναι επίκαιρο ειδικά σήμερα ξέρετε γιατί γιατί σήμερα ο κόσμος αρέσκεται στο ψέμα σήμερα το κοσμάκι και για να μην πω ακόμα και στους χριστιανούς αρέσει το παραμυθάκι το ψέμα όποιος λέει την αλήθεια τον αποκόπτουμε όποιος μας πει την αλήθεια είναι μισιτός όποιος μας πει την αλήθεια στο ράδιο, στην τηλεόραση γυρνάμε το σταθμό αν ακούσουμε το λίχνο και, πούμε και ακούσουμε καμιά αλήθεια φεύγουμε και πάμε στη λάμψη φεύγουμε και πάμε στο κανάλι το άλλο που έχει κατηγόρια κατά των παπάδον δεν μας αρέσει η αλήθεια και αυτό ξέρετε είναι επικίνδυνο πράγμα να μην σου αρέσει η αλήθεια. Να μην θε να μάθεις ποια είναι η αλήθεια. Και είναι γεγονό ότι η αλήθεια μπορεί να καίει, μπορεί να τσούζει, μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να μας ελέγχει μέσα μας. Αλλά αυτό ο έλεγχο θα μας κάνει καλό. Αυτό ο έλεγχο θα σε οδηγήσει στην εξομολόγηση. Αυτό ο έλεγχο θα σε οδηγήσει στη μετάνοια. Γι' αυτό βλέπει ο Κύριος παρότι θυμάστε τι σας είχα πει, Τι έλεγαν τα πιο προηγούμενα Γονατιστό λέει πέφτω μπροστά σου και σε παρακαλάω Γονατιστό. Αλλά βλέπεις παρότι ο Κύριος είναι γονατιστό μπροστά σου Δεν σου λέει ψέματα Ο Κύριος θα σου πει την αλήθεια Και εδώ είναι που διαφωνώ Και διαφώνησα από την αρχή με τα κηρύγματα, κάποια σύγχρονα κηρύγματα που ακούονταν κατά καιρού και ακούονται δυστυχώς από κάποιους ηγέτες της Εκκλησίας όχι δεν θα με την αλήθεια του Ευαγγελίου το Ευαγγέλιο είναι όπως μας το παρέδωσε ο Κύριος δεν φεύγουμε από την αλήθεια ναι να παρακαλέσουμε ναι να κάτσω να κλάψω εδώ πέρα και να σας μιλήσω κλαίοντας αλλά όχι ψέμα. Ναι να σε θαρμοπαρακαλέσω, ναι να σου πω παιδί μου πρόσεξε που πας Αλλά όχι για χάρη μιας καλής ακροαματικότητας Να χαλάσω το λόγο του Ευαγγελίου Και να γίνω έτοιμος και αφορμή Και εγώ να κολλαστώ στην άλλη ζωή Αλλά και εσείς με τα κηρύγματά μου Τα ψευτοκηρύγματά μου πλέον Να βαδίσετε προς το δρόμο της απόλυας Την αλήθεια λέγει ο Κύριος θα σας πω και παρακάτω λέγει θα σας πω λόγια δικαιοσύνης λόγια δικαιοσύνης είμαι δίκαιος λέει ο Κύριος και λόγια δικαιοσύνης σημαίνει θα σου πω το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκλάφη θα σου πω ανήσε είσαι ένοχος ή αν είσαι αμαρτωλός Θα σου πω ανήσε είσαι ή άγιο. Θα στο πω Και θυμάστε αυτό ήταν η μεγάλη αιτία που ο Κύριος οδηγήθηκε στο σταυρό Όταν ήταν εδώ στη γη Γιατί έγκλημα το λένε οι ίδιοι το ομολογούν Δεν του βρήκαν τίποτα δεν του βρήκαν καμία κατηγόρια Αναγκάστηκαν θυμάστε το λέει το Ιερό Ευαγγέλιο Και επιστράτευσαν ψευδομάρτυρες Για να πάνε στο δικαστήριο εκεί στον Καγιάφα Και να υπούνε ψέματα Εναντίον του Κύριου Δεν είχαν καμία κατηγορία εναντίον του Δεν είχαν να του καταγγείλουν κάτι Ποια ήταν η κατηγόρια δεν το λέει, δεν το λένε γιατί δεν του συμφέρει. Ποια ήταν η κατηγορία. Μας είπε την αλήθεια, μας ξεμπρόσκιαζε ανα πάσα στιγμή. Εκείνο ήταν το μεγάλο βασανό των Εβραίων, των γραμματέων κυρίως και των Φαρισαίων. <Συσίλυν> Θυμάστε εκείνα τα ουέοι μην γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. <Συσίλυν> Ουέ. Αλλοί μονός <Συσίλυν> Εκείνα τα... Πού έγιναν η αιτία για να ακουστούν αργότερα τα άρων άρων σταύρωσων αυτών Ο Κύριος θέλει να μας πει την αλήθεια Και να κάνω μια θλίβερη διαπίστωση Και σήμερα αν έρθει ο Κύριος εδώ σε εμά που λέγομαστε χριστιανοί και σήμερα πέστε ότι ο Κύριος ξανακατεβαίνει στη γη κάντε μια υπόθεση ξανακατεβαίνει και έρχεται εδώ στην Ελλάδα και λέει για να πάω να εδώ, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί στην Ελλάδα που λένε είναι χριστιανοί ορθόδοξοι επιστέψτε με, δεν θα σταθεί ούτε λεπτό, πάει το καθαρίσαμε και θέλετε να πω και μια ακόμα θλιβερή διαπίστωση, εμείς οι παπάδες πρώτοι πρώτοι εμείς και μετά εσείς το πλήρωμα της Εκκλησίας του Χριστού, κοντά όλοι γιατί, γιατί, εμένα ρωτάτε Γιατί φύγαμε από την αλήθεια Γιατί μισούμε την αλήθεια Διότι δεν θέλουμε την αλήθεια Διότι δεν θέλουμε Δεν θέλουμε ο λόγος του Κυρίου να είναι δίκαιος Και τι στη λέει σήμερα Τι κάνεις Α λέει παπά, α, δε στις, δεν περνάνε αυτά Πες τα πιο μοντέρνα, για να περάσουνε. Oh. Δεν έχει πιο μοντέρνα. Δεν έχει πιο μοντέρνα. Επάνω σε αυτό το θέμα, δεν υπάρχει αδερφοί μου, καμία υποχώρηση. <χω> Βλέπετε έρχεστε εδώ. Επανειλημμένος ο λόγος μου σας έχει καφτηριάσει. Επανειλημμένος. Ναι, επειδή δεν φεύγω από τον λόγο του κυρίου, σας λέω μην βάφεστε. όλες βαφός. Μην φτιάχνεστε. Μην κόβετε τα μαλλιά σας. Μην, μην, μην, μην, μην, μην, μην. Κάνω τι θες. Την αλήθεια θα την ακούσω Θες κάνω τι θες μετά να έχεις εσύ την ευθύνη ενώπιον του Κυρίου όχι εγώ εγώ δεν θα σε κολακέψω εγώ θα σου είπω όπως είναι τα πράγματα θα στα είπω όπως έχουν όπως τα λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο και από εκεί και πέρα ανάλαβε μόνος σου τις σου για να μην με καταγγείλεις μεθαύριο στο δικαστήριο του Κυρίου και πεις Κύριε Νάτος αυτός, ο παπάς που βλέπεις εδώ Ερχόταν και μας έκανε κήρυγμα και μας έλεγε ψέματα Και δεν μας έλεγε την αλήθεια Και σήμερα κολαζόμαστε εξαιτίας του Δεν θέλω να ακούσω τέτοια φωνή μεθαύριο Και θέλω να σας πω τα πράγματα όπως είναι Και θα προτιμήσω εδώ να μου πείτε κάποια μέρα Ξέρεις, ξεβαρυθήκαμε, σίγου φύγω από εδώ μέσα να είναι ευλογημένο, φεύγω φεύγω την άλλη στιγμή αλλά να χαλάσω το λόγο του Κύριου, δεν θα το κάνω θα μου πεις το παίζεις ήρωος, δεν το παίζω ούτε ήρωος ούτε τίποτα ένας σας έχω πει και σας το επαναλαμβάνω είμαι ιεροκύρυκας δεν είμαι κύρικας καταλάβετε το Ο Λόγος που θα ακούτε από το στόμα μου είναι ιερό. Έλειξε το θέμα. Μπορεί να είμαι βρωμιάρης, μπορεί να είμαι μπορεί να είμαι να είμαι, αλλά ο Λόγος θα είναι ιερό. Έλειξε το θέμα. Δεν σου αρέσει, μη σου αρέσει. Πες μου να φύγω, ευχαριστώ. Δεν σου αρέσει, Δεν να φύγεις εσύ, φύγε. Μάθε όμως ποια είναι η Αγιτήρια. Mm. Να επανάληψη του προηγουμένου θα σας πω και ακόμα κάτι που είχαμε πει το οποίο μας το έλεγε στους δύο τελευταίους στίχους που ερμηνεύσαμε τον 10 και τον 11 του 8ου κεφαλαίου όπου εκεί ο Κύριος συγκρίνει αδελφοί μου τον λόγο του και ξέρετε με τι τον συγκρίνει με τα πιο δελεαστικά πράγματα της εποχής μας και αν σε ρωτήσω τι σε δελεάζει περισσότερο σήμερα θα μου πείτε όλοι τα λεφτά και τα ασύμια και τα χρυσαφικά και οι πολύτιμες πέτρες και τα διαμάντια και τα πριλάντια; αυτά δεν σε σας Αυτά; ο μιστός δεν σε δαιρεάζει, η σύνταξη δεν σε δελεάζει αυτό είναι άκου λοιπόν και θυμίσου αυτό που λέει και να το έχει πάντα η υπόψη σου γιατί θα έρθουν οι δύσκολες ημέρες θα έρθουν οι ημέρες κατά τις οποίες θα μαζητηθεί να αρνηθούμε τον Κύριο, χάριν των χρημάτων, χάριν των χρυσαφικών. Προσέξτε, θα έρθουν οι μέρες μαρτυρίου, θα έρθουν οι μέρες εκείνες, όπως τότε, επί και Μαξιμιανού, που καλούσαν τους Άγιους Μάρτυρες και τους έλεγαν, αν αρνηθείς την πίστη σου, έλεγαν στον Άγιο Γεώργιο, εγώ θα σε κάνω αυτοκράτορα, του έλεγε ο Διοκλητιανός. Θα έχεις λεφτά, θα έχεις πλούτη, θα έχεις γυναίκες, θα έχεις τα πάντα Όχι, όχι Γιατί πάνω από το Χριστό δεν υπάρχει τίποτα Όχι, δεν υπάρχει Καμία σύγκριση Προσέξτε Έρχεται αυτή η εποχή, έρχεται, πλησιάζει αυτή η εποχή Έρχεται η εποχή που θα σας ενημερώσει Βεβαίως μην βιαστείτε να βγάλετε μόνοι σας συμπεράσματα Θα σας ενημερώσει η Εκκλησία Θα τα μάθετε αυτά Αλλά προσέξτε Προσέξτε να είστε έτοιμοι για όλα ε, Ας πεθάνουμε μια ώρα αρχίτερα Δεν χάθηκε ο κόσμος Και τι έγινε πέσει ότι είσαι να πεθάνεις μεθαύριο Δεν πειράζει πέθανε αύριο Μεγάλο κακό Και τι έγινε Μεγάλη δουλειά Την ψυχή μου να μην χάσω Τον Κυριό μου να μην χάσω Την αλήθεια να μην χάσω Άκουσες τι είπε Η αλήθεια, τι κοστίζει η αλήθεια Προτίμησε λέει την αλήθεια Προτίμησε την παιδεία Και μη αργύριον Μη διαλέξεις τα λεφτά Παρακάτω Προτίμησε να μάθεις τη γνώση του Χριστού και όχι χρυσίων δεδοκιμασμένων ποιο είναι το χρυσίο το, το δεδοκιμασμένο τα βραχιόλια η αλισίδες τα χρυσά τα αυτά τα δαχτυλίδια τα βρυλάνια χρυσον Σοφία Ανώτερη Σοφία του Θεού από τι λίθον πολυτελών και οτιδήποτε λέει έχει αξία Πάν δε τίμιον Τα διαβάζω και από το κείμενο Γιατί κάποιος μπορεί να μου λέει ότι λέω ψέματα Αν υπάρχει κανένας που ξέρει αρχαία Να με διαψεύσει Πάν δε τίμιον Ού αξιών αξιον εστίν Τίποτα λέει δεν έχει αξία Οτιδήποτε τίμιο υπάρχει Πράγμα αξίας που υπάρχει Σε αυτό τον κόσμο Τίποτα δεν έχει μεγαλύτερη αξία Από το λόγο του Κυρίου Και την αλήθεια του Προσέξτε, μην κάνουμε αυτές τις βλακώδεις συγκρίσεις και χάσουμε την ψυχή μας, γιατί? γιατί για ένα χιλιάρικο παραπάνω για χίλια ευρώ, για ένα εκατομμύριο ευρώ για δέκα εκατομμύρια ευρώ για χίλια εκατομμύρια ευρώ ούτε και να σου δώσουν τον Χριστό με τον αλλάξεις με τίποτα και την ψυχή σου μην την αλλάξουμε τίποτα να πεθάνεις στην ψάθα να πεθάνεις πεινασμένος να σε τρώνε τα ποντίκια. Χίλιε φορές παρά να πεθάνεις μέσα στα πλούτη και να έχει αρνηθεί τον Χριστό. Και τώρα προχωράμε αδελφοί μου. Διαβάζω. Διαβάζω. Εγώ η Σοφία κατεσκηνώσα βουλήν και γνώση και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμιν φόβος Κυρίου μισή αδικίαν ήβριντε και υπερηφανίαν και οδούς πονηρών με μίσηκα δε εγώ διεστραμένας οδούς κακών εμί βουλή και ασφάλεια εμί φρόνησης εμί δε ισχύει. μέχρι εδώ τρεις στίχοι είναι οι τρεις επόμενοι στίχοι ο 12, ο 13 και ο 14 του 8ου κεφαλαίου πάντοτε εδώ βλέπετε ομιλει ο Κύριος τι λέει. Εγώ η σοφία, εγώ σου μιλάω. Και σοφία, όταν ακούς σοφία, είναι το πνεύμα του Άγιο. Είναι το πνεύμα του Άγιο η σοφία του Θεού. Είναι ο ίδιο ο Θεό δηλαδή. Γιατί όπου, να σα πω τώρα και ένα δογματικό που πρέπει κάπου κάπου να λέμε και κανένα τέτοιο, δογματικό να ξυπνάει μέσα μα η, ορθόδο, η ορθόδοξο πίστη μας, όπου ο πατήρ εκεί και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον όπου ο Υιός εκεί και ο Πατήρ και το Πνεύμα το Άγιον και όπου Πνεύμα Άγιον εκεί και ο Πατήρ και ο Υιός Τι σημαίνει αυτό ότι η Αγία τριάδα είναι αυτό που λέμε και ομολογούμε όλοι τριάδα ομοούσιων και αχωριστών αχωριστών δεν χωρίζει η Αγία Τριάδα δεν μπορεί να φύγει κάπου το πνεύμα του Άγιον και να μην συνακολουθεί ο πατήρ και ο ιός κοντά του. Τριάδα ομοούσιων και αγώριστον. Εγώ η σοφία λέγει το πνεύμα το Άγιον. Τι λέει εγώ η σοφία μόνο σου σαν άνθρωπος Είσαι ανίκανος, για το οτιδήποτε, μην γυπείς ότι εγώ απόκτησα γνώση Θεού, μην το γυπείς αυτό, είναι βαριά κουβέντα, βλασφημία είναι, και το λέω πολλές φορές και στα πνευματικά μου παιδιά που έρχονται στην εξομολόγηση και μου λένε παππούλι, εγώ κατάφερα να νικήσω το τάδε πάθος που σταματά! μην το πεις αυτό ποτέ, ποτέ, μην το ξαναπείς αυτό μην ξαναλυπείς τέτοια βλασφημία, εσύ δεν κατάφερες τίποτα Εσύ δεν κατάφερες τίποτα. Ο Κύριος κατάφερε. Ο Κύριος σε βοήθησε. Αυτός είναι ο οποίος σε εφώτισε και σε βοήθησε να ξεπεράσεις το πρόβλημα των αμαρτιών σου. Αυτός είναι. Μην ξαναείπεις τέτοια κουβέντα. Ό,τι καλό επιτυγχάνεις να τα αποδίδει όλα ει τον, τον Άγιον θεόν, Κύριε μου, σε ευχαριστώ που με απίλαξες από το βάσανο τη βλασφημίας, Κύριε μου, σε ευχαριστώ που με απίλαξες από το βάσανο του τσιγάρου. Κύριε μου, σε ευχαριστώ που με απίλαξες από το βάσανο του αμάρτημα του ψεύδου. Κύριε, σε ευχαριστώ που με απέλαξες, απέλαξες από το βάσανο της πορνείας, της μιχίας, όλα αυτά τα φοβερά, τα πάθη, το τα οποίο άνθρωπος; Τι; Εγώ; Εσύ; Ποτέ αδερφή μου; Μην κοιτάξεις να διεκδικήσεις δάφνες που ανήκουν στον Θεό, Ποτέ. Στον κύριο θα αποδίδεις πάντα. τι λέει εδώ. Άκου. Εγώ η Σοφία κάθε σκήνος αυγουλίν. ακόμα λέει και την καλή θέληση που έχεις μέσα στην καρδιά σου που λες μωρέ να πάω να εξομολογηθώ, ακόμα και αυτό που είπες που σε οδηγεί τα βήματά σου να πας στην εξομολόγηση, ο Κύριος το κάνει ή στην Εμείς τι κάνουμε απλά και λέμε «Έλα Κύριε φωτιζέ με» Ήρες λέμε εκεί στο Κύριε Σάκουσον που το διαβάζετε στην παράδειγη, τι λέει «Γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι. «Δείξε μου πού να πάω» Και σου λέει το Πνεύμα του Άγιο Βέλα αφού δεν να σου μάθω το δρόμο, πήγαινε εκεί που βλέπεις εκείνο, εκείνη την πορτούλα εκεί είναι εξομολογητήριο πήγαινε εκεί να περιμένεις Πήγαινε εκεί Στάσου μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες, τέσσερις ώρες, πέντε ώρες, έξι ώρες Αξίζει τον κόπο Περίμενε απέτσο Μη βιάζει, περίμενε εκεί Να έρθει η ώρα σου να μπεις και εσύ μέσα Εγώ η βουλή, εγώ η σοφία Εγώ στην έβαλα αυτή την ιδέα λέει ο Κύριος είδα ότι θέλεις να μάθεις το δρόμο που πρέπει να πορευτείς αυτό είναι το δικό μας εγώ λέει Κυρία μου θέλω πού να πάω δεν ξέρω δείξε μου οδόνελ ή πορεύσομαι μάλιστα έλα εδώ λοιπόν πήγαινε εκεί του Κυρίου είναι ο Κύριος σε καθοδήγησε. μην είπε αποφάσισα και ήρθα τι αποφάσισες και ήρθε. αυτό αλλουνού είναι το κατόρθωμα εγώ η σοφία βλέπεις εδώ αποκαλύπτει ο Κύριος το πόσο σε βοήθησε και σένα και εμένα και όλους μας είδες, μην καυχηθείς λοιπόν είδες εγώ πάω στην εκκλησία ωραία ποιο πας στην εκκλησία ποιο πας στην εκκλησία άλλος εξύπνησε άλλος σου βάζει μέσα σου την επιθυμία άλλος Πας. μην καφιάσαι να σας πω κάτι αδερφοί μου το έχω ξαναπεί ακόμα και αυτή η αγάπη που λέμε ότι έχουμε στον Θεό και αυτή η αγάπη του Κυρίου είναι ακόμα και αυτή η αγάπη που λες αγαπώ τον Κύριο και πάω στο κήρυγμα και αυτή η αγάπη ακόμα είναι του Κυρίου και να σε το αποδείξω να είναι και παπούλη εδώ Υπάρχει μία ευχή που διαβάζουμε εμείς οι μέσα, τη διαβάζουμε τώρα στον Εσπερνό το απόγευμα, που λέει «Κύριε» λέει «Αξίωσον ημάς αγαπάν και φοβήστεσαι». Αξίωσέ μας να σε αγαπούμε και να σε φοβόμαστε. Τα την αγάπη που έχεις για τον Κύριο και την αγάπη που έχεις γι' αυτό που λες μπορεί να πάω έχω επιθυμία έχω επιθυμία έχω αγάπη λατρεύω τον Κύριο δεν μπορώ να κάνω χωρίς το κήρυγμα και αυτό του Κυρίου είναι πάσα δώσεις αγαπη και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν καταβαίνουν εξού του πατρός των πρώτων. Ό,τι καλό έχουμε εμεί οι άνθρωποι, ό,τι καλό βρίσκεται εδώ σε εμά, όλα είναι δοσμένα από τον κύριο. Ο. Τι είπε ο Κύριος στους μαθητές του, τι τους είπε, χωρίς εμού, ουδήναστε ποιην, ουδέν, ουδέν τ' ακούς, ουδέν, ουδέν τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, με κεφαλαία γράμματα. Χωρίς τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι η αμαρτία μας. Κύριε, να παραβιάζουμε συνεχώς και να παροξύνομε την αγάπη του, του Κυρίου Μόνο εκείνο μπορούμε να κάνουμε. Είδε τι έπαθε ο Ιούδας. Ε, τι έπαθε ο Ιούδας. Όταν τους είπε ο Κύριος, τους προέβλεψε, Απόψε λέει θα μ' αρνηθείτε όλοι θα με εγκαταλείψετε, θα με εγκαταλείψετε ούλοι. Είδες τι έκανε ο Ιούδας. Εγώ. Εσύ, τι εσύ, τι είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Εγώ. Εγώ. Πότε; Εσύ, για να ειδούμε λοιπόν. <χει> για να ειδούμε λοιπόν εσύ, εσύ, ο καυχηματίας, εσύ που καυχάσαι, εσύ που νομίζει ότι είσαι κάποιος. Για να ειδούμε. Παπ, παίρνει ο Κύριος τη χάρη του από πάνω από τον Πέτρο <κοί> δεν πέρασαν μια-δύο ώρες που νύχτωσε και πήγαν να πιάσουν τον Κύριο αι ο Πέτρος τον ξέρεις λέει τον ξέρει και η πυρετριούλα εσύ λες, όχι όχι όχι όχι δεν τον ξέρω όχι ορκίζομαι στη μάρα μου στον πατέρα μου ορκίζομαι στη ζωή μου <κοί> κατάρα να με Ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνήν Ορκιζότανε στη ζωή του Ορκιζότανε αναθεμάτιζε τον εαυτό του Ποιος ο Πέτρος Ότι δεν τον ξέρω ποιος είναι Βλέπεις τι κάνει Άμα ο Κύριος αφήσει εγκαταλελειμμένο μόνο μόνος σου Είδες τι κάνει ε? Είδες που καταντάει ο άνθρωπος Είδες παπ, παίρνει τη χάρη του, να δούμε τώρα τι καταφέρει. για πήγαινε για πήγαινε εγώ, μόνος σου τώρα, για πήγαινε εγώ, λέει ο Κύριος, εγώ η σοφία κατεσκίνωσα βουλήν και παρακάτω και γνώσιν και ένιαν εγώ επεκάλεσα τι σημαίνει αυτό, και αυτό που λες ότι σκέφτηκε, το καλό που σκέφτηκε, τη γνώση η καλή, η καλή η σκέψης, η καλή διάνοια, ε, καλή διάνοια και γνώση και έννοια εγώ επεκάλεσα. Εγώ την έβαλα στο μυαλουδάκι σου. Τα ακούσrium. Είδες τι μας λέει ο Κύριος. Δεν είναι δικός σου. Εγώ σου βάζω τις, μια, τις καλές σκέψεις. Εμείς τη βάζουμε μόνο πορνοσκέψεις, βρωμερές σκέψεις, ελαιηνές σκέψεις, σκέψεις κατακρίσεως, σκέψεις βρομερές, σκέψεις ανήτηκες, σκέψεις για να κλέψουμε, σκέψεις για να ατιμήσουμε, σκέψεις για να, για να παρανομήσουμε, σκέψεις για να... Ε, ε, ε, κάνουμε κακό στο συνανθρωπό μας, μόνο εκεί πάει το μυαλό μας εμάς βρωμερό μυαλό αν που και που μπαίνει καμιά καλή σκέψης, εδώ μην καυχηθείς ότι είναι δικιά σου, του κυρίου, να του ο, ο, ο, ο τι μας αποκαλύπτει σήμερα αδερφοί μου κύριοι και γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαλεσάν εγώ σου έβαλα την καλή σκέψη στο μυαλό σου εγώ σε οδηγώ εγώ σου δείχνω τον δρόμο εγώ σου βάζω την καλή σκέψη στο μυαλό σου γιατί στα λέει αυτά ο Κύριος και μου τα λέει για να μην το πάρω απάνω μου και αρχίζεις μετά να λες ως σατανοκίνητος να αρχίσει να λες εγώ εγώ είμαι καλύτερη από την άλλη. Εγώ είμαι από εκείνα. Τι εγώ έχω κάνει όσα έχει κάνει εκείνο. Ρε άμα σε εγκαταλείψει ο Θεός θα γίνεις ο μεγαλύτερος κακούργος, το μεγαλύτερο, χειρότερος και από το διάολο θα γίνεις. Χειρότερο από το διάολο θα γίνεις. Θυμάσαι τι έλεγε όπως ο Όποστολος Παύλος, θυμάσαι τι έλεγε. Χάρη τη Θεού. εγώ δεν έχω κάνει τίποτα <κυρίζει> τα ακούτε κύριοι μου τα ακούτε κυράδες μου κατεβάστε τις μύτες σας κατεβάστε τα αυτιά σας <κυρίζει> ταπεινωθείτε πέσε όσο εξαρτάται όσο εξαρτάται από σένα πέσε Θεέ μου είμαι ένας ρυπαρός και βρωμερός και ελεηνός και τρισάτιος πάντα αυτό τα λες θυμάμαι <κυρίζει> θυμάμαι όταν είχα πάει στην Αμερική το έχω πει πολλές φορές ευτύχησα να βρω εκεί πραγματικούς ανθρώπους αγίους ανθρώπους κυριολεκτικά αγίους ανθρώπους οι οποίοι με τη χάρη του Θεού έκαναν θαύματα αδελφοί μου θαύματα θαύματα θυμάμαι λοιπόν ένας από αυτούς μου λέει πάτερ θέλω να ξομολογηθώ μάλιστα εγώ τον έβλεπα, πραγματικά λέω, έλεγα μέσα στον εαυτό μου λέω εσύ ρε βρώμε λέω, τι σχέση έχεις με αυτό τον άνθρωπο, ένα Άγιος άνθρωπος ένας, με, με θαύματα σας λέω με θαύματα θαύματα, πολλά θαύματα να φανταστείτε είχε αξιωθεί να δει στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Κυρίου προσευχή δυναμίκης δυναμή της, να τηνάζεις να τηνάζεις το θρόνο του Θεού στα ύψη θέλω να εξομολογηθώ, να είστε παιδάκια να εξομολογηθείς, ήρθε λοιπόν από την ώρα που μπήκε στην εξομολόγηση οδερφή μου, να έχει γονατίσει και να κλαίει να κλαίει με, με, με, με θρύνους με οδυρμούς, με δάκρυα συνέχεια να κλαίει, να κλαίει λέω κι εγώ με το μυαλό μου γύρευε λέω τώρα τι θα έχει κάνει αυτός και έκλεγε να του λέω, Τι έχει, Ευλογημένο, τι έχει, Γιατί κάνει έτσι. Είμαι αμαρτωλός, Είμαι Ελεϊνό. Είμαι τρισάθλιος, Είμαι Ευρωμερό. Είμαι, είμαι, είμαι. Τι έχεις, τι, Ποιο είναι το αμαρτημά σου. <Π. <Π. <Π. Από όλα ε, Δεν θυμάμαι τίποτα. Και πράγματι, ένας Άγιος άνθρωπος, τι να του βρει σε Τι να ψάξει να βρει εκείνο που θέλει να βλέπει επάνω του είναι συνεχώς αυτό που είπαμε, ότι κι αν έχω κάνει κάτι κι αν επιτυγχάνω κάτι του Κυρίου είναι εγώ αν με εγκαταλείψει η Χάρις του Θεού βρωμερός θα είμαι, και ελεηνός πότε μπήκαμε εμείς στην εξομολόγηση με αυτή τη συνέστηση, πείτε μου αδερφή μου πότε πότε, πότε, πότε, πότε, πότε. πότε. Εγώ εγώ δεν έχω κάνει τίποτα εγώ τίποτα εγώ εγώ τίποτα εγώ είμαι καλύτερος άνθρωπος τράβαρος μου λέει κάποιος σε ένα χωριό τράβαρος στο καφενείο να δεις ποιος είναι ο Γιώργης στο τάδε τι λες μωρέ του λέω ναι μου λέει δεν υπάρχει καλύτερος από μένα εδώ, στο χωριό τόσο ή ξέρε ο τόσο έλεγε Κατάλαβε εγώ σας βάζω και τις καλές σκέψεις στο μυαλό σας Άκου τώρα Είμαι κλέφτης και σήμερα θα σας κλέψω 10 λεπτά Ε, μου δίνετε ε. Σας προκαταλαμβάνω Ούτως ώστε το τέλος να μην τις φάω δηλαδή Γιατί τα 10 λεπτά μπορεί να γίνουν και ένα τέταρτο Εντάξει. Εντάξει, εγώ σας τα λέω Να είστε, να είστε δηλαδή Λοιπόν Άκου τώρα Φόβος Κυρίου μισή αδικία Ήβρυντε και υπερηφανία Και οδούς πονηρών Αδερφοί Τα ακούσατε καλά αυτό εσύ που λες ότι έχεις μέσα σου φόβον Θεού και εγώ που λέω ότι έχω μέσα μου φόβον Θεού πρέπει ενώ έχουμε το φόβο του Θεού μέσα μας να μισούμε την αδικία όχι τον άδικο άνθρωπο προσέξτε έχει διαφορά την αδικία την αμαρτία θα μισούμε όχι τους άδικους τους άνθρωπους τους θα τους αγαπούμε θα μισείς όμως την αδικία την ύβρη την υπερηφάνεια και τη συμπεριφορά των αμαρτωλών να πω από ένα παράδειγμα στον καθένα για να μην αργώ ένα παράδειγμα θα δώσω στον καθένα όποιος έχει φόβο Θεού μέσα του δεν θα κάνει παρανομία εκείνο που λέει ο κόσμος άιντε λέει εσύ με το σταυρό δεν πας καλά άιντε πέσει και κανένα κάνε και μια λοβιτούρα εκεί πέρα. βάλε και λίγο νερό στο κρασί σου ποτέ αδερφοί μου ποτέ ποτέ όπου ξέρεις ότι υπάρχει παρανομία άφησε το και ο Θεό θα τα φέρει καλά θαύματα, βλέπετε. σα σας είπα προηγούμενο θαύμα δεν ήταν με τον επίσκοπό μας θα κάνει λίγο προσευχή με ένταση και να το φέρει ο Κύριος σας λέω θαύμα συγκεκριμένα τώρα το ρινό, το ρηνό, το ρινό Μία κοπέλα που εξομολογεί τον παλαιότερο στον πατέρα μου και έρχεται που και που και εξόμα εξομολογείται τον πήρε τηλέφωνο νομίζω από Αργολίδα κάπου εκεί πέρα είναι. Είναι πολύ τεχνή αυτή και δικαιούν να πάρει μία θέση στο δημόσιο. Αλλά κάποια στιγμή έμαθε ότι κάποια κόρη υπουργού Μπήκε στη μέση και πήγα να τις φάει τη θέση γιατί ήταν κόρη υπουργού Α, ε τον βλέπω εκείνο και τρίβεται τώρα με να σου λέει για να είδω τώρα τι έγινε ε αν θα δεις τι έγινε θα το είδεις τι έγινε τώρα ετοιμάς σου και πέρα και τηλέφωνο εδώ φε. Γέροντα τι να κάνω μήπως πρέπει να πάω να κάνω καμιά ψευδή δήλωση να δηλώσω ότι είμαι λίγο πιο φτωχιά βάσκε και με λυπηθούν να δηλώσω ότι ξέρω εγώ κάτι άλλο και το ένα. Τίποτα. Τίποτα. Κύριος ο Θεός θα με για σένα. Εκείνες τις ημέρες εξέσπασε πάλι το σκάνδαλο με κάτι... Βλοβιτούρες που κάνανε, θυμάστε που βγήκαν στα κανάλια και άρχισαν και λένε ότι ο γιος του ενός μπήκε έτσι στο πανεπιστήμιο, ο γιος του άλλου μπήκε έτσι στο πανεπιστήμιο, ο γιος του άλλου και άρχισαν καταγγελίες κλπ. Πατ, την πήρανε. Έχι. Έφυγε η κόρη του υπουργού από τη μέση. Το είδες. <Ρι> Το είδες. <Ρι> Το είδες. <Ρι> Το είδες? <Ρι> Το είδες? <Ρι> Δεν τα πιστεύετε. Καλά να πάθετε τότε, καλά να πάθετε τότε, δεν θες να το πιστέψεις, έτσι θα κινήσετε πάντα. Κύριε εσύ ξέρεις, τράβα στο εξομολογητήριο, στο πνευματικό σου, τι να κάνω πάτερ μου αυτό, Τι; μη κοιτάξεις να του διαστρέψει το μυαλό, μη κοιτάξε να του αλλάξεις την άποψή του όπως σου το είπε πήγαινε φύγαινε και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερσού και Κύριος ο Θεός θα πολεμήσει για σένα θα σε βγάλει λάδι μη φοβάσαι. Mm. δεύτερο παράδειγμα mm. μισή την ύβρυ ο Κύριος άνθρωπος υβριστής δεν μα με αδική μα με βρίζει και εκείνος εσύ είδε τι λέει ο Απόστολος Παύλος εσύ αντιμετώπισε τον με αγάπη και άνθρακα σπυρός επισορεύσεις επί την κεφαλήν αυτού όταν ο Ιβριστή αυτός που σε αδικεί ακούει από σένα και βλέπει συμπεριφορά αγάπης εκείνη την ώρα λέει τον κατακαίει η συμπεριφορά είναι σαν του βάζεις κάρβουνα αναμένα στο κεφάλι του και τον ζεματάς για θυμηθείτε ο Κύριος ύβρισε τους ύβριστάς του για, για, για, για, για ίβρισε. όχι καθώς εκείνος περιεπάτησε και η μισοφίλωμεν περιπατή όπως περιπάτησε εκείνος Πρέπει να περπατούμε κι εμείς. Και περιφανία; Τι είπα προηγμένως, τίποτα δεν έκανες. Όλα, όλα ο Κύριος το κάνει. Επομένως, τι απομένει, μην πεις ποτέ εγώ, ποτέ. Αν είναι ποτέ να βάλεις το εγώ προστάσεις να πεις εγώ είμαι βρωμερός, εγώ είμαι αμαρτωλός εγώ είμαι ελεηνός, εγώ είμαι τρισάθλιος εγώ είμαι λέρα, εγώ είμαι ό,τι είναι πατήστε με άξιος, άξιος ονειδισμών, άξιος ύβρεων άξιος βρίστε με χτυπήστε με, βαρέστε με άξιος για τέτοια συμπεριφορά είμαι εγώ ποτέ μην περιμένει να σου κάνουν δεμενάδες, οι άνθρωποι αλλά εμείς με δεμενάδες. Εμεί θέλουμε συμπεριφορέ καλές εμείς θέλουμε, εμείς θέλουμε προσκυνήματα από τους ανθρώπους Εμείς θέλουμε να καυκό να μας βλέπουν οι άνθρωποι και να μας επεφυμούν Και τη καλή γυναίκα είναι αυτή και είτε στη Χριστιανή Πω, πω, πω, πω να τη μοιάσουμε πω, πω. Αυτά μας ικανοποιούν Ποτέ μην αφήσει να εισχωρήσεις την καρδιά σου τέτοια ιδέα πονηρά Γιατί είναι του διαβόλου. Να το λέτε και στην προσευχή σα και ανα πάσα στιγμή και ώρα να το λέτε στον εαυτό σα Κύριε Δώσ' μου να καταλαβαίνω, να καταλαβαίνω ότι είμαι βρωμιάκι Δώσ' μου να το καταλαβαίνω μη φύγει ποτέ αυτή η σκέψη από το μυαλό μου Ο Άγιο που εορτάζουμε αύριο αγαπητοί μου αδερφοί Ο Άγιο Γρηγόριος ο Παλαμάς Ξέρετε τι έλεγε Επίσκοπο Θεσσαλονίκη Ξέρετε τι έλεγε Έλεγε Κύριε Εγώ είμαι βουτυγμένο στο σκοτάδι πιο ο άγιο εγώ είμαι βουτυγμένος στην κόλαση λέει φώτισε το σκοτάδι της ψυχής μου τι να πεις εσύ και τι να πω εγώ τι να πούμε ρε παιδιά και να μισήσεις λέει παρακάτω τις οδούς των πονηρών. γιατί ξέρετε γιατί γιατί εμείς ζηλεύουμε, ζηλεύουμε τον τρόπο που ζουν οι πονηροί και οι διαστραμμένοι άνθρωποι ζηλεύουμε ε? γιατί εκείνος να έχει πολλά λεφτά γιατί εκείνος να πηγαίνει δόθε και εκείzag γιατί εκείνος να καλοπερνάει γιατί εκείνος να παίρνει το τάδε γιατί εκείνος να κάνει το άλφα γιατί εκείνος και εγώ όχι όχι από τη συμπεριφορά του Αμαρτολου. μη ζηλεύεις. μη ζηλεύεις. Λυπήσου Τον Λυπήσου Τον Κλάφτονε Παρακάλεσε τον Κύριο Είδατε τι σας είπα Παρακαλέστε τον Θεό Για αυτούς που ακούμε και τώρα Είτε ιερείς είτε επίσκοποι που αμάρτησαν Που αμάρτησαν Είτε αυτούς που γελούν Με τα χάλια αυτά των επισκόπων Και των ιερέων κλπ Παρακαλέστε τον Κύριο να τους δώσει μετάνοια Μην ζητάτε εκδίκηση μη ζητάτε εκδίκηση, να τον κάψει, όχι αδερφοί μου, όχι να τον φωτίσει ο Κύριος, να βρει το δρόμο της μετανοίας <Καιχα> με μίση καδε εγώ διεστραμένας οδούς κακών Κούστη λέει Άμα σε δει ο Κύριος και βαδίζεις σε δρόμους ανομίας, σε δρόμους αμαρτίας, εκεί που ξέρεις εκ των προτέρων ότι ο Κύριος δεν μπορεί να έρθει κοντά σου, εκεί πλέον βαδίζεις ένα δρόμο που ο Κύριος τον μισεί. Δεν σε μισεί εσένα, μισεί το δρόμο και να έχεις υπόψη σου κάτι. Μια συμβουλή σου δίνω εγώ αμαρτωλός Όπου ξέρεις και ξέρω Ότι ο Κύριος δεν θα με ακολουθεί κοντά Μην πηγαίνει. Πότε Πάντοτε ξεκινώντα να πας κάπου Είτε με το μυαλό σου Είτε με το κορμί σου Είτε με τα μάτια σου Είτε με τα αυτιά σου Είτε οτιδήποτε Όταν ξεκινάς να πας κάπου Ρώτα τη συνειδησή σου Θεέ μου, θα έρθει μαζί μου. Θα είσαι κοντά μου. Θα με σκεπάζει, Άμα ακούσει την και σου λέει, Όχι, μην πα. Εγκαταλελειμμένος από τη χάρη του Θεού, μην πα πουθενά. Μην πα πουθενά άμα αισθάνεσαι ότι ο Κύριος συμβαδίζει μαζί σου και συμφωνεί στο δρόμο που πας που ετοιμάζεσαι να πας πήγαινε. Κύριε πάω εκεί πάω στο κομμωτήριο θα έρθει, δεν έρχομαι στο κομμωτήριο δεν έρχομαι πήγαινα δεν πάω μα δεν έρχομαι, δεν μπορώ δεν είναι ο χώρος που με ταιριάζει στην εκκλησία έρχεσαι, έρχομαι, πάμε, για προσευχή να πάω, να πάω, πάμε, για τηλεόραση, όχι παιδάκι, δεν λάζει. Σας είπα, εδώ αδερφή μου και αδερφές μου, αλήθεια, δεν θέλετε, αλλά και να μην τη θέλετε, αυτή πουλάει το μαγαζί εδώ πέρα, μόνο την αλήθεια, και μάλιστα δεν την πουλάει τη χορηγή δωρεάν, Εμεί βουλή και ασφάλεια εμί φρόνησης Εμεί δε και ισχύς Ακούστε τι λέει Όλα εγώ στα δεύο Εγώ σου δίνω τη σκέψη την καλή Εγώ σε ασφαλίζω Εμεί βουλή Εμεί ασφάλεια Εμεί φρόνησης Εμεί φρόνησης αυτό που ακόμα ζητάει η καρδιά σου του κυρίου είναι. Ε, μη δε ισχύει. Και η δύναμη που έχεις για να το κάνει το κάθε τι, πάλι δικό μου είναι. Τι έχει, δικό σου τι έχει, Δεν καυχηθείς λοιπόν. Και να μην καυχηθούμε ποτέ. Και όσο μέγαση, λέει ο Μέγας Μέγα Βασίλειο, όσο μέγαση. Το σούτο ταπείνου σε αυτόν. Μην τώρα, λέμε σημαντικά πράγματα. Μην δείχετε, καταπιείτε το το δίχα σα. Όσο μεγασί, το σούτο τα σε αυτόν. Όσο αισθάνεσαι ότι μεγαλώνεις, τρόπος του λέγει λοιπόν είπα να μην δείχετε. Αλλιώ να μην πνιγείτε οι άνθρωποι. Αλήμα. Όσο μεγάσι, όσο αισθάνεσαι ότι σε έχει ανυψώσει ο Κύριος Ο Κύριος έχει ανυψώσει Όσο αισθάνεσαι ότι σε έχει ανυψώσει ο Κύριος Τόσο εσύ να κατεβάζει τον εαυτό σου Να τον ταπεινώνει, να τον εξευτελίζεις, να σε πατούν όλοι Μην ζητά αναγνώριση από τους ανθρώπους Ποτέ να είσαι του κλώτσου και του μπάτσου. Να είσαι και να είμαι του κλώτσου και του μπάτσου. Και όσο μεγάσι το σούτο τα πίνουσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν και δόξαν και τότε θα σε δοξάσει ο Κύριος κατά την ημέρα του Κρίσεως. Αμήν. Εύχεστε έστω και για μένα να το εύχομαι και εγώ για σας.